Κεφάλαιο Γιώτα σελίδα 66 Στίχη 1 έως 20 Διδασκαλία περί της καθαρά καρδίας 1 Τότε έρχονται προς τον Ιησούν γραμματείς και φαρισαίοι από εκείνου που έμεναν στα Αεροσόλυμα και είπαν 2 Διετί οι μαθητέ σου παραβαίνουν την παράδοση των παλαιοτέρων μας διδασκάλων Παραβαίνουν δε πράγματι την παράδοση διότι δεν ύπτουν τα χέρια τους όταν τρώγουν άρτων 3 ο δε Κύριος απεκρίθηκε τους είπε, «Διατί και του είπε: Διαδίκη εσεί παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να συμμορφωθείτε προ την παράδοσή σας» 4. Ο Θεός δηλαδή όρισε εντολή και είπε: Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα. Και εκείνο που βλασφημεί και υβρίζει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, πρέπει να θανατώνεται. 5. Ση όμω λέγεται: οποιοσδήποτε ιό είπε στον πατέρα ή τη μητέρα που ζητούν κάτι ω βοήθεια από το παιδί του, α είναι αφιέρωμα ει τον Θεό εκείνο που θέλει να λάβει ω βοήθεια και ενίσχυση από εμέ. Αυτό ο ιό απαλλάσσεται του καθήκοντο να βοηθήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του και δεν υποχρεούται να δώσει σε αυτού εκείνο που αυτοί του ζητούν. Και ω συνέπεια τη παραδόσεώ σα αυτή, επακολουθεί ότι ο αυτό ο ιό δεν θα τιμήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του. 6. Και ακυρώσετε την εντολή του Θεού, ένεκα τη παραδόσεώς σας. 7. Υποκριτέ που κατορθώνετε να παρουσιάζεστε τη ρητέ του νόμου, ενώ πράγματι τον παραβαίνετε. Καλά προφήτευσε δια σας ο Ισαΐας όταν έλεγε. 8. Ο λαός αυτός με πλησιάζει με το στόμα του και με τιμά με τα χείλη του μόνον. Η καρδία του σώμος απέχει μακράν από εμέ. 9. Ματέω δε και ψεύτικα με λατρεύουν, επειδή διδάσκουν διδασκαλίας που είναι παραγγέλματα και εντολέ ανθρώπων και όχι οι δικαί μου. 10. Και αφού προσεκάλεσε τα πλήθη του λαού, του είπεν, Ακούσατε αυτό που θα είπα και προσέξατε να το καταλάβετε. 11. Δεν κάνει βέβαιλον και θρησκευτικό ακάθαρτον τον άνθρωπον εκείνο που εισάγεται με την τροφήνση στο στόμα, αλλά εκείνο που βγαίνει από το στόμα. «Η πονηροί δηλαδή και φάμαρτοι λόγοι, αυτό καθιστά τον άνθρωπο ακάθαρτον». 12. Τότε ήλθαν προς αυτόν οι μαθηταί του και του είπαν «Γνωρίζεις ότι οι Φαρισαίοι όταν ήκουσαν των λόγων που είπες διε τα στροφάς, εσκανδαλίστησαν και ειγανάκτησαν». 13. Ο δε Κύριος απεκρίθηκε και τους είπε «Κάθε φυτιά που δεν την εφύτευσαν ο πατήρ μου ο ουράνιος θα ξεριζωθεί από το χωράφι του Θεού». Κάθε άνθρωπος δηλαδή, που λόγω της αναξιότητός του δεν τον προώρησε ο πατήρ μου για την βασιλεία του, θα αποβληθεί και θα ξεριζωθεί από αυτήν. Δεκατέσσερα. Αφήσατε τους. Είναι οδηγοί τυφλοί που οδηγούν τυφλού. Εάν δε ένα τυφλός οδηγεί άλλων τυφλών, θα πέσουν και οι δύο εις βαθύν λάκων. 15. Δεκαπέντε. ο πέτρο και του είπε... Δώσ' μας να καταλάβουμε τον ασαφή αυτών λόγων που είναι σαν ένιγμα. 16. Ο δε Ιησούς είπεν. Ακόμη και τώρα, ύστερα από διδασκαλίας που σας έκαμα, είστε κι εσείς ανίκανοι να εννοήσετε την αλήθεια που είπα. 17. Ακόμη δεν καταλαβαίνετε ότι εκείνο που εισάγεται στο στόμα μεταστροφάς προχωρεί προ την κοιλία και αποβάλλεται στον κομπρόνα. 18. Εκείνα όμως που βγαίνουν από το στόμα, εξέρχονται από την καρδίαν και εκείνα μολύνουν τον άνθρωπον. 19. Διότι από την καρδίαν βγαίνουν σκέψεις πονηραί, φόνοι, μιχίε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Όλα αυτά οι παραβάσεις στην καρδίαν καταρχάς φυτρώνουν ω λογισμοί και επιθυμίε και αποφάσεις και απεγεί πηγάζουν. 20. Αυτά είναι εκείνα που μολύνουν τον καθεαυτό και κυρίως άνθρωπο, την ψυχή δηλαδή Το να φάγει δε κανείς με άνυπτα χέρια δεν μολύνει τον άνθρωπο Ενδέχεται μένει να μολύνει των σωματικών οργανισμών του ανθρώπου Η ψυχή όμως παραμένει αμόλυντος και καθαρά